I delfini vanno a ballare sulle spiagge! Gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti! Le nuvole vanno a ballare all'orizzonte! I treni vanno a ballare nei musei a pagamento! E poi! E mi si mette in Crisi! Vieni a ballare in Puglia! Θα ενισχύσουμε την εψητική κρίση. Τι ετοιμάζετε λοιπόν, Ελάτε. Δεν πειράζει, δεν είναι και κρυφό. Λοιπόν, θα ενισχύσουμε την εψητική κρίση. Μπράβο! η Θεανό Φωτίου, η γνωστή μαγείρισα της κυβέρνηση, η οποία από Σαρδάμ μάλλον, μάλλον είπε ότι θα την ενισχύσουμε την, την επισητική, επισητική όχι επισητιστική, κρίση το Σαρδάμ δεν είναι στο επισητική ή επισητιστική το Σαρδάμ είναι ότι θα την ενισχύσουνε και βεβαίω αυτή η κυβέρνηση εξελέγει για να μην ενισχυθεί αυτή η κρίση, το ακριβώς αντίθετο όμως δεν είπε αυτό μιλώντας με τον Γιώργο Αυτιά, είπε ότι θα ενισχύθει. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, πολύ εθαρρυντικό να πιάσει τόπο και η ψήφο των Ελλήνων πολιτών σε αυτό το πολύ κομβικό θέμα. Κάτι αντίστοιχο όμως, κάτι αντίστοιχο όμως, είπε και ο Πρωθυπουργό και Πρόεδρος της Μαγείρισας Θεανός στην κοινοβουλευτική του ομάδα προχτές. Θέλω εδώ απλά να αναφέρω συνοπτικά και ενδεικτικά ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την ανθρωπιστική κρίση. Ναι πάλι πατάτες Και δόξα τω Θεώ να λέμε Είμαστε αποφασισμένοι Να συνεχίσουμε την ανθρωπιστική κρίση Μπράβο Ο ένα θα συνεχίσει την επισητική κρίση Και ο άλλο την ανθρωπιστική κρίση Όμω είναι αποφασισμένοι να το κρατήσουμε αυτό Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε Αποφασισμένες κυβερνήσεις για αυτό το θέμα Τώρα πια Είδαν και από είδαν και έχουμε αποφασισμένε κυβερνήσει για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας που σήμερα θα ανακοινώσει και τι προγραμματικέ δηλώσει, για άλλη μια φορά θυμόσαστε τι προηγούμενε προγραμματικέ, τον Γενάρη, που είχε δακρύσει όταν έλεγε ότι είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα, όχι την πλατεία, το άλλο, από το Σύνταγμα αυτού του τόπου. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή πραγματικά. Τα όσα έγινα το εξάμηνο εφτάμηνο, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα. Θυμίζουμε τα έχετε εγκρίνει, άλλωστε οπότε κάτι παραπάνω θα γνωρίζετε κι εσείς, όλοι ω λαός τα έχουμε εγκρίνει, αλλά προχθές την κοινοβουλευτική του ομάδα ήταν πολύ ειλικρινή, όχι μόνο για την ανθρωπιστική κρίση, αλλά και για την πολιτική γενικότερα. Οφείλουμε, όπως είπα και πιο πριν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε αντιλαϊκή πολιτική. Con tutte quelle foreste accese Turista tu bali e to canti, io contro i defunti di questo paese E come adi like i politici C'è Charisto Vane, io Vedo quei furbi che fanno le imprese, Non i badano a screse Pensano il protocollo di Kyoto soffre il mio erotico giapponese Vieni a ballare in puglia, puglia, puglia Dove la notte buia, buia, buia E come adi like i politici A tanto che chiudi le palpe Είμαστε σήμερα αναγκασμένοι να πάρουμε αποφάσει για αυθαλίδη στα χαμηλότερα ηλικιακά όρια συνταξιοδότηση. Μπράβο! Δεν το θέλουν αυτό. Είναι αναγκασμένοι, όπω είπε. Όμω θα τρέξει και το παράλληλο πρόγραμμα, από το οποίο πάρα πολλοί ελπίζουν πάρα πολλά. Δεν ξέρει κανεί τίποτα γι' αυτό. Επίση δεν ξέρει πού θα βρεθούν τα χρήματα για να γίνει όλο αυτό. Γιατί σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στην αγαπημένη μα Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα ελέγχονται και. Αποφασίζονται, εγκρίνονται από αυτού. Εκεί στι Βρυξέλλες ή στο Βερολίνο, ανάλογα την πρωτεύουσα. παρόλα αυτά, όμω, εδώ ανακοινώνεται, διαραίεται, διαχέεται ότι ένα παράλληλο πρόγραμμα θα τρέχει για να σβήνει τι πληγέ του πρώτου προγράμματο, το οποίο οι ίδιοι το έχουν εφαρμόσει και εφαρμόζουν. παρόλα αυτά, το παράλληλο πρόγραμμα θα είναι ισοτήρια. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά το βράδυ. Μέχρι τότε έχουμε τα όσα γίνονται στη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Τα βλέπετε, τα ξέρετε, τα παρακολουθούμε και αυτά. Ο Κυριάκο, τι ακριβώς είναι. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι εγώ θα είμαι πολύ πιο τολμηρός στις αλλαγές που θα κάνω στην δημοκρατία. από ό,τι πιστεύω, από ό,τι πιστεύω ότι θα είναι ο κύριος Δηλαδή είναι μια πιο συντηρητική επιλογή, σταθερότητος. Εγώ είμαι μια πιο τολμηρή επιλογή ρήξη. Εγώ είμαι μια πιο τολμηρή επιλογή ρήξης Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης Η αγάπη της αδερφής Πάντα από πάνω να τον προστατεύσει Να τον καθοδηγήσει Να του δείξει το σωστό δρόμο και έτσι δείχνει και σε εμά το σωστό δρόμο. Είναι μια τολμηρή επιλογή ο Κυριάκο Μιτζοτάκη. Όντω, είναι μια τολμηρή επιλογή. Δεν είμαστε νέοι δημοκράτε, θα πηγαίναμε να ψηφίσουμε. Όντω, και τα διλήμματα είναι μεγάλα, γιατί και ο Τζιτζικώστα και ο Μημαράκη που ένωσε την παράταξη, η οποία είναι στο σημείο που την ξέρουμε ενωμένη την παράταξη, ο Κυριάκο βεβαίω, αλλά και ο Άδωνη, ο, ο οποίο κατέβασε χτε την ιδεολογική του πλατφόρμα αετία, μυγδαλωτά, ασουρές, βασιλόκτα, ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνεις, φιλένια, γαλοπούλα, γεμιστή, γιαπράκια, γυριστή λίχτια, καπαδότηκα λουκάρια αυτά. Δίπλες, ζήμι, κουρούς, σχολιάτα, συσλή, κανταΐφη, καρυδάτα, οκάστανα μαρών, κατημέρια και σκέση και σκιούλ, και κατ' την βουντού, κι οι Quì baby. fa festa, la gente depressa scarica. Ho un <śmian> amico che per ammazzarsi ha dovuto farsi assumere in fabbrica. Chi che cade d'un <śmian> cubo che scoppia in quella boccia chi sgomba e chi non sgomba si compra la roba e si sfonda finché non la tomba. I ma Me Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μεγάλη. Τα πρώτα που ακούσαμε ήταν η ιδεολογική πλατφόρμα του Αδώνηδο, όπω είπε και ο Μητσοτάκη. Ο Αδώνη δεν είπε μόνο αυτό ότι θέλει να κάνει τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη. Είπε και κάτι άλλο και προβάλλει έτσι ω ο Αντιτσίπρα. Εγώ δεν έχω κανέναν αντίπαλο ε, στη Νέα Δημοκρατία. Στην Νέα Δημοκρατία έχω μόνο φίλου και συναγωνιστέ. Αντίπαλό μου είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο. Σας διαβεβαιώω ότι θα κερδίσω εάν ο Δημοκράτης με κλέψω αρχηγό τους. Πούριστα τουρές, ακόστανδαλη, νούφαρες ότι Που θα κερδίσει τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο Άδων Γεωργιάδη, το λέει ο ίδιο βέβαια για τον εαυτό του. Αν οι νεοδημοκράτες έχουν πολύ κέφι, χιούμορ έχουν, το έχουν αποδείξει με όλε τι ηγεσίε του μέχρι τώρα. Τι ακριβώ έχουν επιλέξει, τι έχουν στηρίξει, να του το αναγνωρίσουμε αυτό. Ειδικά στη Β. Αθήνα, οι νεοδημοκράτες, με τι επιλογέ που κάνουν όποτε δοθεί ευκαιρία, αποδεικνύουν ότι έχουν χιούμορ περισσότερο από του υπόλοιπου ψηφοφόρου των άλλων κομμάτων. Μιχελο μιλάει για τι τέσσερι νίκε. Ένα μόνο θα πω και το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο και η βία του γιατρού σίγουρα θα το, θα το, θα, θα το επικυρώσει. Τέσσερις νίκες μας έχει δώσει σε 14 μήνες. Μην είμαστε αχάριστοι. Έτσι. Τέσσερις νίκες σε 14 μήνες. Αλέξη Τσίπρα, τα δουλειά. Yeah. δουλειά, Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Ότι αν δεν καταφέρουμε να ελοποιήσουμε τη 12η Ιουλίου με έναν τρόπο που να, τουλάχιστον να πετύχουμε την ανακεφαλαιοποίηση με τα κόκκινα δάνεια και την προστασία τη πρώτη κατοικία, τι συλλογικέ διαπραγματεύσει, βρούμε ισοδύναμα στη ρήτρα και αφήσουμε το δημόσιο του ΑΔΜΙΕ. Τελειώσαμε την πρώτη αξιολόγηση. Το φορολογικό σύστημα. Το ΕΣΠΟΑ νέα κατανομή με νέο τρόπο. Από την αδίλωτη εργασία, τι άδειε συγνοτήτων, τη φοροδιαφυγή και τη διοίκηση του κράτου μαζί με υγεία και παιδεία την έχουμε βαμένει. Το γάργαρο γέλιο του Καμπουράκη όταν ακούει το Μιχαλογιανάκι να λέει ότι την έχουμε βαμμένη αν δεν κάνουμε αυτά τα 15 που αράδιασε τα οποία είχαν πει θα τα κάναν και το Γενάρη πολλά από αυτά δεν τα πρόλαβαν γιατί είχαν τη διαπραγμάτευση και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που παρακολουθούμε είπε ο ότι μπορεί να κάνει τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη όχι στην Πελοπόννησο μεγάλη και να κερδίσει τον Αλέξη Τσίπρα παρόμοιο το ίδιο περίπου λέει και ο Κυριάκο. Αλήθεια γιατί βάλατε υποψήφιο στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί πιστεύω ότι έχω το σχέδιο και την δύναμη να ανανεώσω ουσιαστικά την Νέα Δημοκρατία, να τη διευρύνω και να την ξανακάνω κυβέρνηση. Στούκα είναι το παιδί, κόπανος είναι. Αλήθεια, γιατί βάλατε υποψήφιο στην Δημοκρατία. Γιατί πιστεύω ότι έχω. Αϊκού ρεδικού. Πάλι τώρα να πει μια αλήθεια. Έχει φαγωθεί όλε αυτέ τι μέρε να λέει αλήθειε. Αυτά συμβαίνουν. Μάλλον αυτά τα μέσα ενημέρωση λένε ότι συμβαίνουν. Στον τόπο μα, γιατί στου άλλου τόπου συμβαίνουν και άλλα, αλλά και στον τόπο μα συμβαίνουν πάρα πολλά. Έρχονται οι προγραμματικέ, αλλά πριν ή κατά τη διάρκεια αυτών, έρχονται και κάτι προαπαιτούμενα, τα οποία κανείς δεν ξέρει πόσο ακριβώς θα είναι, πότε θα πρέπει να πληρωθούν, από ποιου θα πληρωθούν, πώς θα πληρωθούν. Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο, το οποίο το παρακολουθούν όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, με πολύ μεγάλη αγωνία, παρακολουθούμε και εμείς όλα αυτά. 2-11-208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφή Real και ενώ το μήνυμά του... Και όλο αυτό στο 54%. ή αν θέλετε έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, Εκτός από κότερο, η οποία διεύθυνση είναι στούντιο.papakiralefm.gr. Πολλέ αλήθειε ακούσαμε σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα και για την ανθρωπιστική κρίση και για την αντιλαϊκή πολιτική, όπω λέει ο ίδιο, που έχουν για τι τέσσερι νίκε που είπε ο Μιχελλογιανάκη και ότι θα κερδίσουν τον Τσίπρα ο Άδωνη και ο Κυριάκο ταυτόχρονα μόνοι του δεν το έχουν διευκρινίσει. Να ακούσουμε όμω άλλη μία, γιατί νομίζω αυτή είναι η καθοριστική. Φοροκαταιγίδες, φορολέλαπες Ψαλίδια Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος Για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση Που πλεί την ελληνική κοινωνία Για περισσότερα από έξι χρόνια Τρία μνημόνια Άστο το καλό πια, πάμε και για τέταρτο Οφείλουμε Όπως είπα και πιο πριν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε αντιλαϊκή πολιτική. <συσίλια> <συσίλια> έχουμε αντιλαϊκή πολιτική. Όταν ήρθαν να πάρουν του Τσιγκάνου δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν Τσιγκάνο. Όταν ήρθαν να πάρουν του Κομμουνιστές, δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν Κομμουνιστής. Όταν ήρθαν να πάρουν του Εβραίου δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν Εβραίο. Όταν ήρθαν να πάρουν εμένα δεν είχε απομείνει κανεί για να αντιδράσει. Και έτσι χτες λοιπόν που έφυγε έκανε την τελετή παράδοσης παραλαβής με στην ξινήλα και αυτή και ο Βούτσης Να μην θέλει κανείς να κοιτάξει τον άλλον Κανείς δεν αντέδρασε, πήρε μετά τους συνεργάτες της και έφυγε με τα πόδια, πέρασε απέναντι το πεζοδρόμιο Και έκλεισε έτσι η πιο λαμπρή περίοδος του ελληνικού κοινοβουλίου Με τη ζωή πρόεδρο, αυτά να τα... Ακούμε, γι' αυτό βάλαμε όλο το απόσπασμα, ένα ποίημα παλιά που είχε διαβάσει. Γιατί πρέπει να αντιδρούμε σε ό,τι καλό έχουμε. Μα έχει δοθεί εκεί που δεν το περιμέναμε κιόλα. Το ανέλπιστο, που έλεγε πάλι και η συνεργάτη του Σιμίτη, πρέπει να αντιδρούμε για να κρατάμε τα καλά. που θα ξαναβρούμε τέτοια πρόεδρο, με τέτοια εφαρμογή και τέτοια προεδρεία, γενικότερα τέτοια αντίληψη τη πολιτική, τη νομική, του τύπου, τη ουσία, τη βιτρίνα και όλων των υπολείπων. Ο Άδωνη πιστεύει ότι, μιλάμε Άδωνη, γιατί είναι υποψήφιο πρόεδρο, δεν μπορούμε να μη στα των προέδρων τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα και ένα και οι τέσσερι. Βεβαίω, ο Τζιτζικώστα έχει δώσει λίγο υλικό στη Σάτιρα. Οι άλλοι τρει έχουν κάνει τα πάντα, ακόμη και ο Μημαράκη που ήταν κρυμμένο στο προηγούμενο διάστημα. Του άρκεσε ένα μήνα για να δείξει να ξεδιπλώσει όλο του το ταλέντο. Θυμίζω την καλύτερη του στιγμή στο DeBake που είχε κάνει με το Τζίπρα, που ανεβοκατεύαινε για να δείξει διάφορα αστιάκια προς τους δημοσιογράφους και να τονίσει ότι τον μειώνει τον μειώνει ο καμεραμάν της και όχι η συμπεριφορά του ίδιου Ο Άδωνης λοιπόν πιστεύει ότι ο Τσίπρας δεν θα τα καταφέρει γιατί όμως Δεν μπορεί, δεν το πιστεύει Δεν μπορεί να το κάνει Δεν, δεν είναι ούτε μόνο ψηφίσει τη συμφωνία Δεν μπορεί να το κάνει, είναι πάνω από τις του Δεν μπορεί αυτό θέλει ανθρώπους με πίστη ορκισμένους να το κάνουν, να πάνε γρήγορα θυμάσαι την έκανα εγώ την υγεία των μεταρρυθμίσεις έκανα το μνημόνιο που ήταν ένα χρόνο πως δεν έχω τελειώσει ένα χρόνο πριν γιατί? γιατί ο χρόνος είναι χρήμα, αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα δεν μπορεί ο Τσίπρας, πάει και τελείως δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, επαναλαμβάνει όσοι ηχό. Ο αδερφό Λεωνίδα γι' αυτό δεν μπορεί, επειδή δεν το πιστεύει, ενώ ο ίδιο, όπω ακούσατε, είχε κάνει ένα χρόνο πριν όλε τι εργασίε που έπρεπε να τι είχε κάνει λόγω μνημόνιου. Ο Άδωνη Γεωργιάδη, όλα αυτά, ο πιο καλό ο μαθητή, ακολουθεί λαό. Γεια σα. Ελληνοφρενία. Εσεί που, που κάνετε του βουλέξιμου. Εμεί, όχι, δεν του κάνουμε κιόλα. Είμαστε. Ωρα, μπορεί, μπορείτε να αναφέρετε για το βιβλίο του κανένου που κατοικεί το κύριο Λεωμιδάκη. Ότι αρχικώ εκατάνοντα γίνει είναι δώσω το Όχι, τόσο έξι δεν είμαστε. Τόσο σε αυτό το επίπεδο έξι δεν το έχουμε. Περιμένω να το ακούσω. Ναι, ναι περίμενε. Περιμένω. Αν δεν το βάλεις, εγώ θα πάω κανένα δύο στους αγγελέα. Δεν πάω να και στην καλκύδα. Δεν θα το βάλω, στο τελ... λέω από τώρα. Δεν θα το βάλω. Δεν έχω άντερα. Απ απο... Οι... Απο... Τ απο... Τ ότι είμαι κότα. εγώ εσύ Εγώ το Θα σε και θα σε κάθε μέρα. Μην θα από τώρα. για να σε Να σε κατάλα, να σε κατάλα. Όπω νομίζει, Όχι, να σε κατάλα. Ό,τι νομίζει, χάνει. Όχι, θα κάνω την νομίζει εσύ. πώς την είχε αυτή τη δουλειά, Δηλαδή, Μπρο. Καραδιαφωνικό σταθμό, ελληνικό. Ναι, ναι, ο ίδιος Είχε την καλοσύνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ζήτησα ένα email για να στείλω και ένα μια, για το. Και μου. Δεν, δεν έρχεται, Γιατί δεν έρχεται ποτέ όταν το στέλνω. Ναι. Αυτό. Ακατελίδα θέλω να άρθει να ουλιάξει. Όσα δεν είπαμε από φόβο ή τροπή. Στα σωστικά μας και στα μάτια μας να ψάξει Κάθε μας λέξη μυστική να την πετάξει Μέχρι τον ήλιο να ανεβεί και να τον κάψει Γιατί δεν έρχεσαι Μάλα μας, κλάμα, κλάμα <χεχεχε> Γιατί δεν έρχεσαι, απ' τη ψυχής μου το κενό και τη ζωή μου <χεχε> Τέσπα, μισό λεπτό Γιατί δεν έρχεσαι ποτέ όταν νησώνεις, όταν Είχε. Ο, Ο Αλκίνο, πολύ ωραίο τραγούδι. Αλλά είναι πράγμα αυτό που ήταν μελ. Την ώρα που το και πρέπει να βγάζει αυτό το τυχητικό. Μισό λεπτό, ε! τα δικά μου, είχα και εγώ <Το Περίμενος, αε>. Ella. Έλα τι έχει γενία αγοράκι την κόντινε στη φούστα. Α, την κοντέρινο τη φουστήσα. Την κοντένη Τη Βουσίτσα. Να σου πω, τι είδε με το Είναι η μαράκι. Δεν κατάλαβα γιατί ο Κυριάκο δεν είναι τρίτη. Ένα παλιωρεφιλε την Κυριακό να πούμε. Κοίταξε να δει. Είμαστε ανάμεσα στον ακροδεξιό, στον κομματικό Σολίνα και στην οικογενοκρα. Α, είναι και ο τζικό σα το κενοκρατία δύο. Εμένα θέλω να μου λύσει μια πορεία. Εάν βάλουν τη μισέ, ο παλαιούρνο θα την εξαρτεθεί. Αν βάλουν την μισέλ θα γραφτώ εγώ στο κόμμα για να ψηφίσω. Μ' άρεσε, με κάλυψε. που <συμίλυνα> έχει ανέβει τελευταία. Ε. Την είδα και στον Α <συμίλυνα> στις εκλογές από κοντά. Με άμα είμαι Είμαι Μερακλής, είμαι Μερακλής, είμαι μερακλής. <συμίλυνα> Αν είμαι εγώ Μερακλής φαντάσου τι ότι κάνω μπαλούρδο. <συμίλυνα> που είναι και δηλαδή. Στην κοντένη σιμπού, θα με ρακλή, στα Δεν είμαι πρότυπο άντρα, είμαι πρωτότυπο άντρα. Ναι, εννοείται. Εννοείται. έχω στο δωμάτιο μέσα. άλλο. Να βάλω ένα μπελόφυλλο. Έτσι κι αλλιώς, τόσο που είναι σαν τολμαδάκι θα είναι. Να βάλω ένα μπελόφυλλο απ' έξω να το τελίξω τολμαδάκι. Έχει ολόκληρο φύλλο και μια ώρα φύλλο να ξεδιπλώσεις και μέσα έχει λίγο κρεατάκι. Τη ίδια περίπτωση είμαι. Όπω είπα και πιο πριν να έχουμε στο μυαλό μας Ότι έχουμε αντιλαϊκή πολιτική. Καλά του λέει, γιατί πρέπει αυτό να το έχουν στο μυαλό του. Δεν μπορεί να έχουν αυτό στο μυαλό του και να κάνουν άλλα. Πρέπει να υπάρχει το κανονικό, το αληθινό στο μυαλό για να πορευτούν Ανάλογα δεν πέφτουμε από τα σύννεφα Κάπω έτσι το είχαμε φανταστεί. Βέβαια προεκλογικά άλλα μας λέγαν, αλλά τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα προχθέ είπε αυτά ο αλέξιο τσίρα για να πάρουν γραμμή και οι βουλευτέ από κάτω. Ο Αλέξ Μητρόπουλο δεν είναι πια στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξέρω αν είναι και στο κόμμα γενικότερα. Δεν έχει σημασία. Ο Αλέξ Μητρόπουλο ω εργατολόγο, πέρα από την πολιτική του διάσταση που κατά καιρού σχολιόμαστε με αυτή και όλοι έχουμε άποψη, Ο εργατολόγο όμω τα ξέρει τα θέματα και χτε είχε μια πάρα πολύ ωραία και ευείονοι τοποθέτηση. Δηλαδή, ένα αγρότη που το 2014 πλήρωσε φόρο, α πούμε, 3-5 χιλιάρικα. Τώρα ξαφνικά μέσα σε 1,5-2 χρόνια θα πληρώσει υπερδιπλάσια. Υπερδιπλάσια. Θα υπερδιπλάσια. υπερδιπλάσια, αυτό λέει το, το θεσμικό. Δηλαδή, εκεί που πλήρωνε 5.000 το 2013, με τα ίδια εισοδήματα θα πληρώσει 15.000. Μάλιστα. Αυτό είναι κύριε, κύριε Χατζαπόπλε. Χα... Χα... Ποιο θα το αντέξει, κ. Χατζαπόπλε. Το τρίτο μνημόνιο είναι πρόγραμμα γενοκτονία των κοινωνικών τάξεων. Το έχετε yeah. καταλάβει τι θα συμβεί, συνταξιωτική γενοκτονία. Ποιου αγρότε, ποιοι αγρότε, το 80% θα λιώσουν, δεν θα αντέξουν αυτό το πρόγραμμα. Πολύ ευαίσθητα είναι όλα αυτά. πολύ ευχάριστα. Το κακό είναι ότι μάλλον έχει δίκιο ο Αλέξη Μητρόπουλο, γιατί τουλάχιστον σε αυτά και παλιότερα που έκανε κάποιε προβλέψει, μέσα έπεφτε σε αυτά. Οπότε θα έχουμε γενοκτονία. Ευχάριστο το λες γιατί είναι και ένα τρόπο για να λυθούν και τα προβλήματα και τα θέματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Είναι ο μόνο τρόπο που δεν τον έχουμε δοκιμάσει για τα καλά, αλλά από ό,τι φαίνεται το τρίτο μνημόνιο θα έρθει και θα το κάνει πράξη. Οπότε, ακολουθεί ο υποψήφιο λαό για γενοκτονία. Αποστολή Εγώ ποιο. Όχι, δεν το πιστεύω ότι σε πέτυχα. Σιγά μου, δεν με έχει ξαναπετύχει. Όχι ποτέ. Αχ, αγάπη μου, <laughs> καινούρια είσαι. Ε? Από πού έρχεσαι εσύ. Από Αθήνα τώρα πέρνα, και νομίζω ότι αν έχω καταλάβει καλά, πρέπει να είμαστε σχετικά κοντοχωριανοί. Από πού είσαι, Μωρή. Η μαμά μου μου έλεγε τα βράδια που καθόμαστε στη Βεράδο ότι βλέπουμε τα φώτα τη Εδιψού απέναντί μα. Γιαλτρανή είσαι. Από τον Άγιο Κωνσταντίνα. Αλλά μην το βγάλει πουθενά αυτό το βίντεο. Όχι, στον όχι, καλέ. Στον Άγιο Κωνσταντίνα. Και τον Άγιο Κωνσταντίνο που λέμε. <laughs> και εκεί. Οπότε κάψι. Τραγούνο τα στο σπίτι το βράδυ και πέρα. έτσι. τα εγώ. Πέσουμε το εξή. Νομίζω ότι σε έχω ρωτηθεί. Εγώ είμαι σίγουρο. Ναι. Δηλαδή από τώρα που μιλάμε λίγο και σ' άκουσα, είμαι σίγουρο. Ναι, και είχα και γεμάτηλα χθε. Τι πόσα κλίνει. Τα 28. Ω. τεμένο, λίγο. Τέλο πάντων. Έλα, μορφή. Είμαι τώρα 28. Και χάρηκα που σ' άκουσα. Και εγώ χάρηκα που σ' άκουσα. Πολύ. Θα χαρώ να, να σε ακούσω και Ρε. να συντονίζεσαι με το κρεβάτι. Έλα, βρε. Ντροπή κι εγώ σάτυρο, δεν τρέπομαι. Τι κάνει το βράδυ. Ελεύθερη, θα τα πούμε Καλά, εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτά. Για σένα τώρα για τα ενοχικά σου. Το ξέρω, το ξέρω. Ξέρει βέβαια σε κάποιον αγαπώ πολύ, eh. Όχι, εμένα. Εκείνον τον γλυκεί, γλυκεί τον μπαλουρδάκο. Τον έχω το. Τεστολή, Ναι, ναι, βεβαίω. Και περιμένω να τον δω. Δευτέρε, τρίτε. Μέχρι και τη μαμά μου έχω κάνει θενατική. Αν έχει μυαλό, μπορεί και τετάρτε. Α, ναι. Σκέψου το. Έλεγε. η πρόταση. Σα αφήνω. Μα αφήνει. 28, 28, τι να κάνουμε. Μα εσύ με αφήνει να σα αφήσω. Όλο με αφήνει να σα αφήσω. Όχι, όχι, όχι. Εύχομαι να είσαι καλά, ναι. πάντα. Με τι ευχέ δεν κάνει προκοπή. Α τι ευχέ. Περιφέρεια στήθου. Δεν τα έχω μετρήσει. Πώ, δεν το έχει μετρήσει, Έλα τώρα, ε, μια στιγμή. Μετά, είσαι στον αέρα, Πάρε αέρα. μια μεζούρα, παιδί μου, σιγά τη δουλειά. Γιατί έχω πει ολίγα σε μελέ. Και άμα πει και για τον Μένικο Σταντίνο θα καταλάβουν ποια είναι, με βγάλει, εντάξει. Αν πει το βυζί, θα καταλάβουν ποια είσαι, τσόλι. Όχι, βρέ. Νεύρε, ξέρω, όλη, με, στόχο, ναι, ξέρω. Όλοι μετρημένο το έχουνε. Πάλι με τριμμένο είναι Μου φωνάζουνε Είναι αυτό που λέει Τα παιδιά της γειτονιά μου Μου τον βγάζουνε Ωρα συνέχεια τέτοια Δεν παιδιά μου Πού και πού λέω για διαλύματα Πάλι με είναι Μου φωνάζουνε Έχει και ρε το ξέρει το ρε Όλο που το που που Τον βαρέθηκα Δώσε ένα τσι Κάκι που το γεύτηκα. Αποστολή θα σε κλείσω, με στεναχωρήσετε. Μπορεί η διασκευή έκανα για σένα, είσαι έμπνευση, Μούσα μου. Mm. Δεν έπιασε, ξέρει πόσα κάνουν τέτοια. Συνήθω πιάνουν, είμαι μωρέ. Χορι... Είμαι από χωριό που λέει και ο μπαμπά μου <laughs> από αυτό. Καλό είναι από χωριό. Από χωριό πρέπει να είστε πιο εύκολε ξαναμένε. Άι, παράτα μα. Γιατί, μωρέ. Γιατί έχετε του πέντε βλάκου όλη τη χρονιά και βαριέσαι. <laughs> του έχει περάσει όλου και λες κάτι φρέσκο. Εγώ έχω το φρέσκο. <laughs> το απέναντι χωριό που λέγαμε. Το απέναντι χωριό. Είσαι τι θε, Μωρία, να βάνεστε και γάμου και εσύ. Άι, παράτα μα. Όχι, βρέω, όχι, αλλά εντάξει. Ε, τι θε, ένα, ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο το θέλεις Ωραία, θέλεις να βγούμε για φαγητό Έλεος, <laughs> θέλεις. θέλεις να βγούμε για ποτό που είναι πιο γρήγορο Να σε κεράσω ένα σφινάκι να πάμε σπίτι <laughs> <laughs> <laughs> Όχι όχι Δεν και <laughs> καλά εκεί τη μανία να περνά τα βράδια τσάμπα Αφού θα γίνει που θα γίνει Μωρή τι μας ταλαιπωρείτε τα <laughs> <laughs> Να χαλάμε λεφτά Άντε έλα τα λέμε Άντε φιλάκια χάρηκα γεια. Καλή συνέχεια γεια. <laughs> <laughs> μόλις ακούσαμε ένα βαθιά πολιτικό τηλεφώνημα από την αρχή έως το τέλος ήταν η συνομιλία του Αποστόλη με την κοπέλα η οποία δεν ήθελε να μαθευτεί κιόλα. από τον Άγιο Κωνσταντίνο ήταν ένα ραδιοφωνικό μια μάλλον ραδιοφωνική βουκολική κομεντή στα όρια του musical γιατί είχε και Τραγούδια. Α, αυτά κάνει. Ε, έχει ανατακτά διαστήματα τέτοιε συνομιλίε. Απλά δεν τι πολυβγάζουμε. Αλλά τώρα, λόγω ότι έχει πέσει πολύ βαριά η πολιτική ατμόσφαιρα, έχει τόλια αγωνία για το τι θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε να το χαλαρώσουμε και να εμφανίσουμε και τέτοιου τύπου τηλεφωνήματα που στο βάθο του, στον πυρήνα του, είναι άκρο πολιτικά. Τι ακολουθεί τώρα. Ακολουθεί ένα άλλο musical, όχι βουκολικό, εξωτικό μάλλον, με πρωταγωνιστή έναν βασικό μα συνεργάτη. Εγώ είμαι ο πάπα τη Ρώμη. Τρέξιμο, λογαριασμό και δουλειά. Ο φόρτο εργασία. Άγχο, ακρίβεια, χρεϊδανικά. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Πάντοτε συνοστισμό μα στο τραμ. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Give me a break. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για να βγάλουμε. Πάμε κάπου. Στου διαόλου τη μάνα. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μα σπίτι. Και οφείλουμε. <Κι> στο σπίτι του κρεμασμένου. Δεν μιλάνε <Κι αγαπάει> Η μέλισσα για να παράγει μέλι. Θέλει την κυψέλη τη. <Κι αγαπάει> Καταρχήν να σα πω ότι ούτε γαμψά νύχια έχουμε. Το μουσάκι <Κι αγαπάει> μα είναι αρκετά περιποιημένο. Την καραϊβική. Πάμε, Πάμε κάπου Που δεν έχουμε πάρει Κρέτζιτ, χρεοκοπία, κρέτζιτ, χρεοκοπία Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι Ζήτω Τσίπρας Θέλω βόδες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά Για να ξάρει ότι τα Έλληνες είμαστε Μπρούμετα, στην αγωδιά Καϊκά Θέλω στην παραλία να ανάψω φωτιά Θέλω να μαυρίσω και να μείνω έτσι πάντα. Αμαν ο καζαπού! Φετώνε νερό και να χορέψω όλα τα πάντα. Να αρπάξω το μικρόφωνο από μια παράτα και να φωνάξω τσίπρα. Φε μου Έχουμε φουλάρει τι μηχανέ. Πάμε. Ζυμπάμπουε. Με μία ρόδα. <μυρά> στρώμα. Έτσι λοιπόν. λύνουμε το μυστήριο του Κετσέκ. Δεν ξέρω ακριβώ τι άλλο θα πρέπει. Να πάρω αφού έμεινα μαδιατσέκ. τσέπη αν λάβει παρά το μη εύοντο. Σταματώ και στην τράπεζα Θα το πει αϊ-Στο διάνο και εσύ. Θομάισε σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Καλώ ήρθε στην καυτή. Ακρατάληληλη γραμμή του στριπτή. Mm, mm. Αν τελικά θα πάμε στην Καβάρι, τότε παρέλεφτα το σπίτι. Ναι, θομάισε. <Κι> Υγεία. Ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις αυτό το σπίτι Εμβράς Αν τελικά θα πάμε στην καβάρι Πάρε κολόχαρτο Πάμε κάπου Πάμε Βενσερέμος Ασταλα Βικτόρια Σέμβρε Αυτό το οποίο λέω είναι ότι εγώ θα είμαι πολύ πιο τολμηρός στις αλλαγέ που θα κάνω στην Νέα Δημοκρατία από ό,τι πιστεύω, ό,τι πιστεύω ότι θα είναι ο κύριος Μεμμαράκης. Δηλαδή είναι μια πιο συντηρητική επιλογή σταθερότητος. Εγώ είμαι μια πιο τολμηρή επιλογή ρήξη. Μαλακίε. Ο Μπομπάς. Ο Μπομπάς ήταν αυτός που σχολίασε το γιόμ. Όταν ακούς το γιόμ και ξέρει ότι είναι ο Κυριάκος να λέει ότι είναι μια τολμηρή επιλογή ρήξη. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί όλοι αυτοί χρησιμοποιούν τη λέξη ρήξη με το παλιό, με το κατεστημένο ή με ό,τι αυτοί θεωρούν παλιό ή κατεστημένο. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το ακούσω από όλου αυτού που είναι το παλιό, που είναι το κατεστημένο, αλλιώ δεν θα υπήρχανε και να λένε ότι θέλουν να κάνουν και την περίφημη ρήξη. Όχι μόνο αυτό, ο Κυριάκο θέλει να κάνει και κάτι άλλο. Αν εκλεγώ εγώ, θα δώσω στη Νέα Δημοκρατία μεγαλύτερη προοπτική, δυναμική και όθηση. Να κάνει σε πρώτη φάση ουσιαστική αντιπόλυτη τον κύριο Τσίπρα και μετά να τον κερδίσει, από ότι όλοι στην υποψηφία μου. Μαλακίε. Ξανά ο μπαμπά. Τα ίδια σχόλια όταν ακούει όλα αυτά. Στο θέατρο του Δημαρχείου τη Ηλιούπολη, ανεβάζουμε, όπω που λένε εδώ τα παιδιά, το έργο Η Παράσταση Συνεχίζεται, του Ρικ Άμποτ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σίσκου. Είσοδο ελεύθερη, ώρα έναρξη 20.45, από τι 5 έω τι 11 Οκτωβρίου του 2015. Θεατρική ομάδα Ηλιούπολη από τι 5 έω τι 11 Οκτωβρίου του 2015. Κάθε μέρα στο Θέατρο του Δημαρχείου κάτω και στα υπόγεια ώρα έναρξης 20 και 45 μια τι πολλές θεατρικές ομάδες της Σιλιούπολης γιατί έχουμε πολιτισμό σε υπόγεια, σε ταράτσες και δεν τον κρύβουμε και νιώθουμε και πολύ καλά με αυτόν ένα μήνυμα από κινητό που ήρθε μόλι πριν λίγο και ένας άλλος από την Καλαμάτα ο Παναγιώτης πρωτοσέλιδος στην Ελευθερία Καλαμάτας δεν είναι όνομα, είναι εφημερίδα που λέει σαμαροκίνητο ο Άδωνης Τώρα για καλό το έγραψε αυτή η εφημερίδα, για κακό το έγραψε. Δεν ξέρω, επειδή εκεί έχουν και ένα θέμα με το Σαμάρα. Οι Καλαματιάνοι Πάντως ε, ένα ψηλό χρήσμα το δίνει η εφημερίδα. Δεν ξέρουμε αν το έχει δώσει ο μέγας Υγέτη Αντώνη Σαμαρά. Ακούσαμε νωρίτερα τη ζωή να α, λέει ένα ποίημα και να θρυνούμε με το δικό μα τρόπο που την χάσαμε από την Προεδρία τη Βουλή, γιατί είχε πάρα πολλά ακόμη να δώσει στη Σάτυρα καταρχήν. Γενικότερα τροφή για σκέψη όλου του υπόλοιπου. Να ακούσουμε και κάποια καλά λόγια που τα έλεγε κάποτε όταν η ζωή ήταν στα πάνω τη, στο φόρτε τη, εκεί στι εξαλλοσύνε τη πολύ μεγάλε, κάπου στα μισά τη θητείας. πώ την υποστήριζε ο Άλεξη. Τώρα, με ρωτάτε για, την, ε, για τη ζωή του Κωνσταντοπούλου. Θέλω να πω. Έχει προκαλέσει πολλέ αντιδράσει. Έχει για προκαλέσει αντιδράσει, αλλά κάνει τη δουλειά τη καλά, κύριε Χατζημαρκολάου. Πολλέ φορέ υπερβάλλει. Όμω η ζωή του Κωνσταντοπούλου έχει ω στόχο. Να τηρήσει τον κανονισμό τη Βουλή. Η, η μη τήρηση του, του κανονισμού τη Βουλή δεν μπορεί να είναι ο κανόνα, επειδή είχαμε συνηθίσει έτσι να γίνεται το προηγούμενο διάστημα. Η τήρηση πρέπει να είναι ο κανόνα. Πολλέ φορέ αυτό μπορεί να εκνευρίζει. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει καλά τη δουλειά τη. Είναι αυστηρή κριτής έτσι πρέπει να είναι. Είναι αυστηρή και με εμά πολλέ φορέ. Και πράγματι μα κρίνει και αυστηρά, έτσι πρέπει να κάνει. Η επίθεση που γίνεται το τελευταίο διάστημα και η που έχει γίνει κατά την άποψή μου ε, κρύβει πολιτική σκοπιμότητα. Κάνει καλά τη δουλειά τη Να κρατήσουμε αυτό. Έτσι έλεγε, έτσι μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας για την ζωή. βεβαίω δεν υπάρχει ζωή ανάμεσά μας αλλά ελπίζουμε να τα φέρει έτσι η πολιτική κατάσταση που να ξαναέρθει με άλλους ρόλους γιατί έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Σαν σήμερα, έχει μια αξία το σαν σήμερα μερικέ φορέ, το 1949 49 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του Κουκουέ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. Τιμίζουμε τον Αύγουστο. Ο Εθνικός Στρατός είχε νικήσει τους εαμοβούλγαρους κόμουν κόμμουνιστος συμμορήτες μετά από τον τρίχρονο εμφύλιο πόλεμο. Τόσο τους πήρε και αν ήταν και Αμερικάνοι με τσιναπάλμα ακόμη θα πολεμάγαμε. Λοιπόν, συνήλθε η 6η Ολομέλεια στον Μπουρέλη τη Αλβανία, αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματο περιλαμβάνονται η ίδρυση ενό νόμιμου πλατιού αριστερού Δημοκρατικού Κόμματο, δεν πολύ έγινε κατορθωτό τότε, πιο μετά, αλλά με διάφορα προβλήματα, και η έκδοση μια αριστερή νόμιμη αθηναϊκή εφημερίδα. Όλα αυτά σε ένα κλίμα απογοήτευσης, Λογικό, μεγάλε στιγμέ, πολύ μεγάλε, πολύ μεγάλε φωτιέ. Λογικό είναι και η να είναι. Αντίστοιχες και σαν σήμερα, πιο αλέγκρο καταστάσεις, το 1962 κυκλοφορεί αυτό. Το πρώτο τραγούδι. Έτσι του μάθαμε του Beatles, σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 1962 για να σφραγίσουν μια σχεδόν ολόκληρη εποχή, το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν όλα. Ε, λέει εδώ ένα κοκκίνο στο Twitter, οι Ινδιάνοι του Twitter που έχουν τα ψευδόνυμα. Αυτή η εμπάθεια πια με τη ζωή, εντάξει ρε παιδιά, έφυγε ηρεμίστε. Καμία εμπάθεια με κανέναν. Πελάτε μα είναι, συνεργάτε μα είναι. Και τους θέλουμε ω τέτοιου, Μας αρέσει πάρα πολύ που έχουμε αυτούς τους συνεργάτες και επειδή ήταν μια πολύ καλή συνεργάτη στη ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ποιοτικά στοιχεία καλύτερα από τους υπόλοιπους συνεργάτες. Είχε τόλμη, θάρρος, έκανα αυτά που δεν έκαναν οι άλλοι. Οπότε θρυνούμε, δε στο σαθρίνο, μη μην τον βλέπει, όσο μην ανωδιακρίνεται κάποια ηρωνία στη φωνή, είναι αποκεκτημένη ταχύτητα, επειδή όλα τα ηρωνευόμαστε. Όμω, πραγματικά μα έχει λείψει και νομίζα, νομίζουμε, νομίζαμε και νομίζουμε ότι έχει να δώσει πάρα πολλά και στον τόπο, τέτοιο που είναι ο τόπος, γιατί όχι. Κάπω έτσι, με αυτά τα θλιμμένα λόγια, φτάνουμε στο τέλο. Σα αποχαιρετούμε, λαό ακολουθεί αμέσω μετά. Μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σα. Το κύριο Αποστόλου θα ήθελα. Κύριε Αποστόλου, τηλεφωνώ για το πρόβλημα που υπάρχει στο. Στο εξταστικό κέντρο. Τι πρόβλημα υπάρχει, Γιατί χρειάζονται 20 ευρώ επιπλέον σε κάθε εξέταση. Επειδή έχετε λέει μηχανήματα, τελευταία τεχνολογία. Ναι, λίγο είναι. Τι θα πει άθεμα. Δεν είναι λίγο αγαπητέτε. Τι, τι θα πει δεν είναι λίγο. Δεν Έτσι, είναι πρόβλημα, λίγο τώρα να... ότι έχουμε καινούρια μηχανήματα. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε γιατί συχνά 20 ευρώ επιπλέον. Μαγιά, έχουμε την πρωτακήντι, τι Άμα Αμα γουστάρε. Αμα δε γουστάρε αλλού. Ωραία, γιατί θέλεφ, εφόσον οναδεί δεν μπορεί να την κάνουμε την εξέφουση πρέπει να δουλεύει πρωτικά να πληρώσουμε τα 20 ευρώ. Ε Εβέπε. Γιατί δεν το κατάλαβα. Γιατί είναι μαγιά αγαπητέτε, ελεύθερη οικονομία θέλατε, Καπιταλισμό! Hello. Συγγνώμη, εσεί είστε ο οικονομικό διευθυντή των καταστημάτων. Ναι, αμέ. Καταρχήν δεν κατάλαβα γιατί ήρθα να πάρουμε μόνο μία με δύο. Δηλαδή, τι άλλε ώρε δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Όχι, όχι, μόνο μία με δύο, γιατί είμαι και Ντα. Δεν ξέρω να σα το πω αυτό. Είμαι Ντα. Αποφασίζω εγώ με ποιον θα μιλήσω και πότε. Δεν μου σε πιο κατάστημα είστε εσεί τώρα. Τι σε πιο κατάστημα, καπιτά. Στου στο Καλανδρίου. Συγγνώμη, είστε στο περιστέλικι που κάναμε την εξέταση. Όχι, όχι. Είμαι στο όχι. Καλανδρίου. Ωραία. Μπορώ να έρθω λοιπόν από εκεί να τα πούμε από κοντά και. Γιατί... Για έλα από εδώ, για άλλα να σε δω. Να με δει. Ωραία, τι ώρα θέλα. Εγώ εδώ θα είσαι. Ναι, Εκεί θα είσαι. Ναι, ναι. Εντάξει, έρχομαι. έλα. να πούμε και λογάκι από κοντά, κοτάρα. Ναι, αμέ, Θα σου πω εγώ που θέλετε 20 ευρώ. Σουλάρα, πάρε και το 20 μαζί, γιατί μπορεί να σε του πάρω. Δεν πειράζει, σας Κάντα σε του πάρω, τσακ. Σου χτυπά μια αναισθησία. Το πήρα το 20 Θα έρθω από εκεί και θα τα πούμε από Ρα Αποστόλη, μπορώ να μιλήσω. Εγώ είμαι. Αποστολή? Ναι. Να σου πω κάτι, συγγνώμη. Πριν από 35 χρόνια που ήμουν μπαλούρδο, ah, Ναι. Μια βραδιά εκεί, το 8ο ήμουν στην πλατεία Αμερική περίπου. Φάγατε κανένα Πακιστανό, τίποτα, είχε, είχε Πακιστανού τότε. Όχι Πακιστάνου, να σου πω μια που. Τι είχε Αλβανού, μια... Γιατί αν την είχα κάνει τότε, δεν την έκανα. Αν την είχα κάνει τότε, θα είχε η Ελλάδα. Δηλαδή, εσύ είσαι μπαλούρδο που έχει κρεμάσει τι φυσούνε σου, α πούμε. Έχει κρεμάσει τον κλοπ. Για πε. Λοιπόν, με σταματάει ένα φλόρικ με μια καπαρτίνα. Εγώ μου λέξει επειδή έμεινα με τα που λέει θα με σε πάρω κοντά να σε μέσα. και εσύ, μην χάσει αμέσω. Μόλι ο άλλου να τον πάρει αμέσω να το πάρει. Μπέζ μέσα στο περιβολικό και να σας τη μου. Είμαι βουλευτή Λέω ποιο είσαι λέει βουλευτή Δεν έχω με το κλπ και και σα Όλα. Ρε σόλου, πότε θα το βάλουμε αυτό το τραγούδι γάμω, το αυτό περιμένω. Ποιο? Όταν... Άκου. <χει> <χει> Για το Σαμαρά. Σε ποιον το όφελος. Αντώνη μου να μας θυμάστε και να μας γάς. Αυτό Αυτό θα... Αυτό θα βάλουμε ή το άλλο Σκεφτείτε το καλά, ποιο είναι το άλλο Το άλλο είναι ο κύριε Αντώνης αποφασίσει ο κόσμο να βάλουμε ψηφοφοβρία Ή το άλλο που ο κύριε Αντώνης στην αυλή και κάτι τέτοια Πάει καιρό που ζούσε στην αυλή Ο κύριε πάει καιρό που ζούσε στην αυλή Με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασίπονι Ναι Έλα ρε Έλα Σχολασες? Γιατί ποτέ άρχισα Ξέρω και ώρα. Ά. Ήθελα να μωνα το τελευταίο τηλεφώνημα τη άλλο του λαού σου. Όχι, έτσι σου απέστο, δεν είσαι το τελευταίο. Θα σε βάλω στο τέλο έτσι να σου κάνω χατή, λέγει. Ο πεντρτέρη, όταν ήταν η δημοκρατία ήταν ανατροπή η χωμπή του. Τώρα πώ τα λέγεται. Καλό ε! Πώ τα λέγεται. Λοιπόν, έλα μιλήσει για πολύ. Περίμενε, πώ τα λέγεται, παιδί μου. Συμβατότητα, ρε, συμβατότητα. Αχ, ήταν τόσο καλό. <Συμβατότητα> έλα φέρε και του άλλου άφουρ είναι παρτάζ <Συμβατότητα> <Συμβατότητα> να του πελάσουν. Δεν τρέπεσε αγάπη μου, εγώ είμαι. Ένα, ναι. Καλησπέρα τι κάνει. Πώ έπρεπε με αυτό το μάτι Τι <Και> να κάνω, μέρα το τρώς, το κάθε μέρα τον τρώω, Κάθε μέρα τον ναι, δεν πειράζει, έλα και από εδώ. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Ξελαμπικάρι και το μυαλό, αλλά έλα και από εδώ. Με πόσο χρονών είναι, αγάπη. Πόσο να κάνει, 22 Αχ, oh, ah, μπράβο, θα σκεράσουμε όλοι στο Για αυτό, για να με κεράσει τώρα Κέρνα <Καιρνά Καιρνά Καιρνά> όλη την παρέα. Έλα, και γεια σου, έλα. Ναι, ναι, φυλιά πίστη. Όχι σε εσένα, ματράχα Φοροκαταιγίδε, φορολέλαπε, ψαλίδια. Αυτός λοιπόν, λοιπόν είναι ο δρόμο για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση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 i chowamy